Μέρα. δεν έχει ομοιοκαταληξία. Καλημέρα, φτάσανε σε αυτήν <στάσεις> την καθαρίστρια. Δεν είναι καινούργια, είναι παλιά. Σαν όλε τι άλλε, που πα στη δουλειά, έκανε. Αϊδιάζουμε αυτό το γέλιο. Δεν αϊδιάζουμε αυτή τη ζωή.